Ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιτετικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο.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 κροατές της πυραϊκής εκκλησίας καλησπέρα σας. Αρχικά να ευχηθούμε καλή ευλογημένη και δημιουργική χρονιά και φέτος για 23η συνεχόμενη χρονιά η ραδιοφωνική ομάδα της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, πιστή στο ραντεβού τη, θα σας κρατά συντροφιά κάθε Σάββατο 7 με 8 το απόγευμα. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό το σταθμό τη Πυριακή εκκλησίας που μα φιλοξενεί, φιλοξενεί δηλαδή την μοναδική εξ ολοκλήρου φοιτητική εκπομπή, και έτσι δίνει τη δυνατότητα σε εμά του νέου και να εκφραζόμαστε αλλά και να συζητάμε θέματα και προβληματισμού που μα απασχολούν και άπτονται και του ενδιαφέροντό μα αλλά και τη ηλικία μα, σαφώ. Πρώτη λοιπόν εκπομπή των αδειοκαταγραφών για τη φετινή χρονιά, και μαζί μα στο στούντιο απόψε θα είναι η Ιωάννα Χατζη Καλησπέρα σα. Η Βασιλική Μπέκου. Καλησπέρα σας. Ο Βασίλης Γλάρος. Καλησπέρα. Η Μόνικα Παπά. Καλησπέρα. Η Αγγελική Καλκάνη. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Πράρας. Καλησπέρα. Και η Μαρία Παπαδημητρίου. Ενώ την επιμέλεια του ήχου την έχει ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Ε, ακόμα στα τηλέφωνα της Πυριακή εκκλησίας, στο 210 18602 602 και 210 41 640 Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να αφήνετε τα σχόλιά σα, τι παρατηρήσει σα, καθώ και τι προτάσει σα. Ενώ στο site τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, στο www.χφε.gr, ανεβαίνουν όλε οι εκπομπέ, οπότε υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να κατεβάσετε και να ακούτε παλαιότερε εκπομπέ. Επίση, να μην ξεχάσουμε και το ημέρη τη εκπομπή μα, το ραδιοκαταγραφέ παπάκιχφε.gr, με αγγλικούς χαρακτήρε εννοείται, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και Με αυτόν τον τρόπο μαζί μα. Ε, με αφρομί, λοιπόν, την έναρξη τη νέα αρχαδημαϊκή χρονιά και την παράλληλη έναρξη των εργασιών τη χθέμενη. Αποφασίσαμε τα παιδιά στην πρώτη αυτή εκπομπή τη Νέα Χρονιά να περιηγηθούμε στου κόλπους τη Χριστιανική Διπτική Ενώσεω, να μάθουμε λίγο από τη δράση τη μέσα στη φυτική ζωή, αλλά και να κάνουμε μια ανασκόπηση του καλοκαιριού που πέρασε. Επίση, θα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μα σε μια τηλεφωνική συνομιλία τον κύριο Γιάννη Μαρκότση που θα μα αναλύσει το σύνθημα τη φετινή χρονιά. λοιπόν, και Χριστιανική και Φοιτητική και Ένωση, τρία χαρακτηριστικά που συναπαρτίζουν την ουσία της. Αρχικά να πούμε πως Χριστιανική Φοιτητική Ένωση ιδρύθηκε το 1945 και αποτελεί το φοιτητικό τομέα του Συλλόγου Εσωτερικής Ιεροποστολής ο Απόστολος Παύλος. Νομικά έχει τη μορφή και την οργάνωση σωματίου, δηλαδή έχει το δικό τη διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από φοιτητέ και γενικές συνελεύσεις όπου εκεί κανονίζεται η δράση τη. Πνευματικά, τελεί από την υποπτία της ορθόδοξη αδελφότητας θεολόγων η ζωή. Πρωτοαρχική σκοπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης είναι η πνευματική οικοδομή και στήριξη των μελών της, καθώς και η αιραποστολική δράση και μαρτύρια στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό, η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση δραστηριοποιείται σε κάποιου τομής. Πρώτο και από του ποδεότερου τομεί, καθώ αποτελεί τη ραχοκοκαλιά τη ΧΦΕ, είναι ο τομέα καταρτισμού και λατρευτικών ευκαιριών. Περιλαμβάνει τη λειτουργία και την υποστήριξη των κύκλων μελέτη Αγίας Γραφής, τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπόν εκδηλώσεων καταρτισμού. Ένα από του στόχου κάθε χρονιά είναι η Ένωσή μα να προσφέρει ακόμα περισσότερε λατρευτικέ και μυστηριακές ευκαιρίε στου φοιτητέ, και τι φοιτήτρε φυσικά, μια και Ορθοδοξία. Εκτό από πίστη, είναι και βίωμα. Στα πλαίσια του τομέα, λειτουργεί πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη. Ε, Βασιλική, να συμπληρώσω το σημείο αυτό ότι αυτό ο τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Καθώ, ε, ε, στα πλαίσια αυτού του τομέα, αναλύουμε χωρία και αποσπάσματα από την Αγία Γραφή. Παίρνουμε δηλαδή ε, αναλύουμε τον λόγο του Θεού και παίρνουμε μηνύματα και συνθήματα για όλη μα ε, τη ζωή. Και πιστεύω ότι είναι από του σημαντικότερου τομεί και είναι αυτό που προσφέρει Χφέ να μάθουμε πως και... να ζούμε και όσο αν πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε φοιτητές ενήλικοι πλέον και ας έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για το χριστιανισμό σε όλη μας τη ζωή ω τώρα ποτέ δεν ξέρουμε τα πάντα και πάντα χρειάζεται να προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα γιατί ψάχνοντας την αλήθεια άρχισε πιο κοντά στο Χριστό Εξάλλου λένε ότι όσα πνευματικά βιβλία και να διαβάσεις, αν διαβάσει, αν διαβάσει την Αγία Γραφή τότε όλα τα υπόλοιπα δεν λένε πολλά πράγματα. Έτσι, κάθε εβδομάδα, με τους κύκλους Αγίας γραφή παίρνουμε και το σύνθημά μας που μας ενδιαναμώνει και μας βοηθάει στον καθημερινό αγώνα. Συνεχίζοντας, λοιπόν, την περιγραφή της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον τομέα αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη. Και από τη στιγμή που λεγόμαστε Χριστιανική Ένωση, δεν θα μπορούσαμε παρά να προσπαθούμε να κάνουμε πράξη την αγάπη αυτή. Στο τομέα της αγάπης, λοιπόν, οργανώνονται επισκέψεις σε ιδρύματα, φυλακές, νοσοκομεία, γυροκομεία. Σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν ανάγκη την παρουσία μας, καθώς και ηθική ή ηλική συμπαράσταση. Στην ουσία με τον τομέα αυτό της αγάπη Κάνουμε πράξη το λόγο του θεστούν, δηλαδή που παίρνουμε στα συνθήματά μα και μελετάμε την αγία εγγραφή, θα κάνουμε πράξη και πραγματικά είναι από τι πιο όμορφε εμπειρίε, γιατί όταν δίνει αγάπη, αυτό που παίρνει δεν περιγράφεται με λόγια. Όταν πηγαίνει δηλαδή στα νοσοκομεία, όταν ε, ε, δίνει χαρά σε παιδιά και ανθρώπου που έχουν ε, ε, ανάγκη λίγο από τη δική σου χαρά και λίγο από τη δική σου αισιοδοξία, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ό,τι και να κάνουμε, πάντα είναι λίγο, πάντα χρειάζεται κάτι παραπάνω μπροστά στην αγάπη που δείχνει σε μέσα ο Θεό. Και ας μην ξεχνάμε πως συχνά εμείς οι Χριστιανοί μας αρέσει να φιλολογούμε, να μιλάμε πολύ για τον Χριστιανισμό και για αυτά που μας λέει ο Χριστός και πρέπει να κάνουμε και είναι καλό για μα κτλ. Αλλά στην ουσία δεν τα κάνουμε πράξη. Και εδώ πέρα είναι, σου δίνεται ευκαιρία και είναι πολύ καλό. Έστω και κάποιες φορές μέσα στη χρονιά να κάνεις κάτι για τον συνάνθρωπό Η Ένωση, όπω είπαμε και πριν, είναι φοιτητική. Επιμένω, ο κατεξοχήν χώρο δράση τη είναι το Πανεπιστήμιο. Ο τομέα Πανεπιστημίου αναλαμβάνει την διοργάνωση ομιλιών με επίκαιρα θέματα, που άπτονται του ενδιαφέροντο τη φοιτητική κοινότητα, καθώ και εξορμήσει, εκθέσει βιβλίου, αυσοκολλήσει. Πρώτα για την έξοθεν μαρτυρία και ομολογία τη πίστη μα. Ο κόσμο καθημερινά βιώνει αδιέξοδα, αναλυτά την αλήθεια και τη λύση στα προβλήματά του, και εμεί έχουμε την ευθύνη να του δείξουμε ότι υπάρχει εκείνο που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Από τη ζωή της ΧΦΕ, δεν λείπει και το πολιτιστικό κομμάτι. Ο τομέας πολιτισμού διοργανώνει εκδρομές, εντός και εκτός Ελλάδας. Κατασκηνώσεις, εντευτήρια επικοινωνίας, εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσει, μουσικά βραδινά, και άλλες ευκαιρίες, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μοναδικές ευκαιρίες. Όπως ήδη ακούσατε και από την αρχή που όπως μας πληροφόρησε η Μαρία, ε, υπάρχει παρουσία της στο διαδίκτυο. Ε, όσοι από σας έχετε πρόσβαση σε αυτό μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας www.hfe.gr να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας, να δείτε διάφορα άρθρα, ειδήσει, ειδήσει πνευματικού ενδιαφέροντος, αφιερώματα, ένα μεγάλο αρχείο από, ε, που έχουμε στη θεολογική μας βιβλιοθήκη ε, και γενικότερα οτιδήποτε απασχολεί τους νέους σήμερα. Επιπλέον, στα πλαίσια αυτού του τομέα προσπαθούμε να έχουμε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους επισκέπτες της σελίδας μας, τα μέλη, φορείς, συνεργάτες και όποιον άλλο επιθυμεί να έχει επαφή μαζί μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του τομέα υπάρχει και το email τη χφε, χφε, -χφε στο οποίο μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε απασχολεί, κάποιες προτάσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιρασέτε μαζί μας. Ένας ακόμα τομέας της Χριστιανικής Φιδικής Ένωσης είναι ο τομέας συνεργασίας. Ο τομέας αυτός είναι η σύνδεση της ΧΦΕ με τα υπόλοιπα σωματεία του Συλλόγου Εσωτερικής Υγερποστολής, ο Απόστολος Παύλος. Είναι όμως επίσης και η σύνδεση της ΧΦΕ με τα υπόλοιπα χριστιανικά φιδικά σωματεία, όπως η Χριστιανική Φιδική δράση, αλλά και με άλλους φορείς και οργανώσει. Ε, συνεχίζουμε με τον τομέα παρεμβολή. Ε, το περιοδικό της Χριστιανική Φοιτητικής Ένωσης, ένα μέσο ε, το οποίο μας βοηθά να συνομιλούμε με τους ε, συνομιλίκους μας, ε, με τους συμφοιτητές μας, είναι ένα μέσο ηρεποστολής για εμάς. Η παρεμβολή πρόσφατα συμπλήρωσε 100 τεύχη και έχει μια πλέον 24, χρο, 24 χρόνων παρουσία ε, ως περιοδικό. Ε, περιοδικό από φοιτητέ, για φοιτητέ και όχι μόνο, με αφιερώματα, άρθρα, ε, προβληματισμού ε, και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στι σελίδες τη. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι η Παρεμβολή Αγγελική και αυτό που κάνει εντύπωση κιόλα έτσι είναι ένα περιοδικό καθαρά φοιτητικό. Δηλαδή, γράφεται από εμά του ίδιου, από φοιτητέ. Επιμέλεται από φοιτητέ. Και απευθύνεται και σε φοιτητέ κυρίω σε νέους ανθρώπους και όχι μόνο. Σε νέους στην ηλικία, αλλά και στην ψυχή. <Κι> και τελειώνοντας με την περιγραφή των τομέων της ΧΦΕ, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το ραδιόφωνο. Είναι ο ραδιοφωνικός τομέας της ΧΦΕ που επιμελείτε την εκπομπή των ραδιοκαταγραφών στην οποία είμαστε και εμείς σήμερα. Οι ραδιοκαταγραφές λοιπόν είναι η εκπομπή που γίνεται από εμάς για εσάς. Με συναντήση ραδιοφώνου, με πολλή όρεξη και με πολύ κόπο, καθώς δεν είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο 7 με 8 το απόγευμα, στη συχνότητα της πυρακής εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εμείς οι φοιτητές μπορούμε να εκφράζουμε τις μα, μας, τους μα και να σας μεταδίδουμε το παλιμό της νέας γενιάς. Εδώ η φωνή μας ακούγεται δυνατά. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 FM της Πυριακή Εκκλησίας και μαζί σας είναι οι ραδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Ως τώρα έχουμε περιγράψει του τομεί στους οποίους δραστηριοποιείται η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. Το ζήτημα όμω είναι για ποιο λόγο ο καθένα από εμάς επιλέγει να γίνει μέλος αυτής της ένωσης. Τι είναι αυτό που μας ελκύει, που μας αρέσει και γι' αυτό και δραστηριοποιούμαστε μέσα σε αυτή ε, αρχικά να πούμε πω ω μέλη της ΧΦΕ έχουμε την ευκαιρία να καταρτιστούμε πάνω στον Λόγο του Θεού να τον μάθουμε, ε, να ανακαλύψουμε όλα αυτά τα οποία λέει η Αγία Γραφή Ως μέλη της ΧΦΕ όμως έχουμε τη δυνατότητα ε, αφού καταρτιστούμε να μεταλαμπαδεύσουμε το Λόγο του Θεού στους συνομιλίκους μας, στους εμφοιτητές μας στους χώρους στους οποίους κινούμαστε και δρα, δραστηριοποιούμαστε ε, Βασικά να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι Φυσικά και δόξα τω Θεώ δεν είμαστε η μόνη χριστιανική συντροφιά. Υπάρχουν σε όλη την Αττική αρκετέ συντροφιέ όπου μπορεί να επιλέξει ένα νέο και να ακούσει το λόγο του Θεού και να δραστηριοποιηθεί. Αυτό όμω που τουλάχιστον εμένα με ελκύει στη και συμμετέχω είναι το ότι πέρα από το ότι ακούμε το λόγο του Θεού και τον γνωρίζουμε καλύτερα, τον κάνουμε και πράξη. Δηλαδή μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σε πολλού τομεί, αυτού που ακούσατε προηγουμένω. Ε, μπορούμε να συμμετέχουμε σε εξορμήσει, να οργανώσουμε ήδη, να πάρουμε ίδιοι πρωτοβουλίε. Να διοργανώσουμε εξορμήσεις αγάπη. Μπορούμε να συμμετέχουμε στο ραδιόφωνο, μπορούμε να γράψουμε άρθρα. Είναι δραστηριότητε και ευκαιρίε που μα κάνουν και δημιουργικού και μα δίνουν δυνατότητα να εκφραστούμε με κάθε τρόπο που ταιριάζει και στην ηλικία μα. Έτσι, είμαστε φοιτητέ. Αν τώρα δεν δραστηριοποιηθούμε, πότε θα δραστηριοποιηθούμε. Μα δίνει την ευκαιρία να έρθουμε ακόμα πιο κοντά του. Αναλαμβάνουμε ευθύνε και πλέον έχουμε στα χέρια μα τη δυνατότητα να Πάρουμε ένα έργο και να το κάνουμε πράξη. Επίσης ένα σημαντικό ε, που, ε, που, μας, που μας αρέσει σε αυτές τις φοιτητικές συντροφιές είναι αυτό που λέει και οι δύο συντροφιά. Δηλαδή γνωρίζουμε άτομα με τις ίδιες πεπιθείς, με τα ίδια πιστεύουμε εμάς. Μπορούμε να ανοιγόμαστε περισσότερο και να συζητάμε για αυτά που μας αποσχολούν. Μακάρι να μας δίνω θες δύναμη να συνεχίζουμε. Το σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε στο καλοκαίρι που πέρασε και στις ευκαιρίες που είχαμε, καθώς σε αυτές τις διακοπές αυτό το καλοκαίρι η Χριστιανική Φιδιτική Ένωση επισκέφτηκε το όμορφο νησί της Χίου. Γι' αυτόν τον λόγο η Αγγελική και ο Βασίλης ως πρώτη γραμματής της ΧΦΕ θα μας μιλήσουν και θα αναφερθούν στο καλοκαίρι. Ε, το καλοκαίρι που πέρασε ήταν πάρα πολύ δημιουργικό για την Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. Ήταν μια ευκαιρία ε, ομάδες φοιτητών, αρχικά τα κορίτσια και στη συνέχεια τα αγόρια, να επισκεφθούν το Αγιονίσσι του Αιγαίου, την όμορφη Χίο. Ε, οι ημερομηνείς κατασκηνώσεων ήταν 23 με 31 Αυγούστου για τα κορίτσια και 1 με 6 Αυγούστου για τα αγόρια. Η κατασκήνωση που μα φιλοξένησε ήταν ε, λίγο έξω από το χωριό Θημιανά. Ήταν η κατασκήνωση Θαβόρ, ε, την οποία είχε ιδρύσει πριν από αρκετά χρόνια ο ύμνουσο κύριος Σαϊβάλογλου. Η κατασκήνωση αυτή είχε πάρα πολύ καιρό να λειτουργήσει. Ε, νομίζω ότι η τελευταία φορά που η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση την είχε επισκεφτεί ήταν το 2005. Ε, οπότε, όπω καταλαβαίνετε, χρειάζεται και μια ιδιαίτερη προετοιμασία πριν μπορέσουμε να πάμε. Γι' αυτούς τους λόγους ευχαριστούμε θερμά και τη Μητρόπολη Χίου, τον Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριο κύριο Μάρκο, όπως και την Χριστιανική Εστία της Χίου Αλέξανδρος Γκιάλα τον Πρόεδρό τη κύριο Αντώνη Κόνια και την α, κυρία Μαρία Φραγκάκη, οι οποίοι από τότε που αποφασίσαμε ότι η κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί στοιχείο, έτρεχαν α, συνέχεια να τη φτιάξουν και στη συνέχεια όταν τον επισκεφθήκαμε φρόντιζαν να μην μας λείψει το παραμικρό. Αρχικά νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε ε, τις πνευματικές ευκαιρίες που είχαμε καθημερινώς, οι οποίες ήταν πολύ ωφ ωφέλιμες και μοναδικές. Πέρα από τους καλεσμένους και τα γεωγραφικά αναγνώσματα με τις συζητήσει που ακολουθούσαν, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε διάφορα προσκυνήματα του νησιού. Ενδεικτικά, επισκεφτήκαμε το μοναστήρι του Αγίου Μινά, όπου προσκυνήσαμε λύψανα των σφαγιαστέτων κατοίκων από τους Τούρκους το 1822, το Μητροπολιτικό Ναό τη Χίου, ο οποίο είναι αφιερωμένο στου Αγίου Μινά, Βίκτορα και Δικέντιο τη Νέα Μονή με τα υπέροχα ψηφιδωτά, και την Μονή των Αγίων Πατέρων καθώς και το προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας μαζί με τον τόπο μαρτυρίου της Αγίας στον Βολυσό. Μία ξεχωριστή εμπειρία που είχαμε οι φοιτήτριε τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση ήταν να επισκεφθούμε και την Σμύρνη, όπου φέτο συμπληρώνονται 90 χρόνια από την καταστροφή της. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε αυτήν και να δούμε την προκειμαία του τόπου όπου ζούσαν τότε οι Έλληνε τη Σμύρνη. Η ξεχωριστή εμπειρία ήταν επίση η επισκέψη μα στο καστροχώρι των Μεστών, όπου είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στα στενά μεσοκάκια, στο πυργείο που θαυμάσαμε του ανάγλυφου ξιστού τείχου, καθώ και η υποδοχή μα στην Πρευολογία του Νησιού για τα Αγόρια, όπου όλοι οι φοιτητέ είχαμε μια πρώτη επαφή με τον στρατό και τον καθοριστικό ρόλο που επιτελεί στο ακριτικό μα νησί. Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή και η επίση, αφού μα έγινε και επίδειξη οπλικών συστημάτων. Τέλος, είχαμε την ευκαιρία και είδαμε και τη βιβλιοθήκη του Κοραΐ, καθώς και το Μουσείο του Αργέντη και το Ναυτικό Μουσείο του Νησιού, που μας έδωσαν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη λαγογραφία και τη σπουδαία ιστορία της Χίου. Ε, ακόμα μια σημαντική ευκαιρία που είχαμε φοιτήτερες ήταν να οργανώσουμε μια εξόρμηση ε, σε ένα χωριό τη Χίου, το χωριό Χαλκιούς. Ε, το αρχικό σχέδιο ήταν να πάμε στην εκκλησία... Να, παρακολουθήσουμε, να συμμετέχουμε στην ακολουθία του Εσπερινού... και στη συνέχεια να δείξουμε κάποιο προβολή στους κατοίκου. Όμως είχαμε μια έκπληξη. Στην εκκλησία δεν υπήρχε παρά μόνο ο Τότε και εμείς αποφασίσαμε ε, με κιθάρες, τραγούδια... να βγούμε στους δρόμους του χωριού... να μιλήσουμε με τους κατοίκου, να μοιράσουμε το περιοδικό μας... Ε, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους... Ε, και να προσπαθήσουμε να τους, δώσουμε, να τους δείξουμε τι είναι η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση και διανύμοντας το περιοδικό μας και άλλα έντυπα χριστιανικού ενδιαφέροντος όπως η ζωή, η ζωή του παιδιού να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε ένα μικρό δείγμα του τι είναι ορθοδοξία. Ξεχωριστή, βέβαια, ήταν και η ευλογία στην καταστήνωσή μα από την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Ινουσών, κυρίου Μάρκου, ο οποίο δείπνησε μαζί μα, συζήτησε σε πολύ σοτανό κλίμα και χωροστάτησε την ακολουθία του αποδείπνου και τη παρακλήσεω. Άνθρωπο νέο, δραστήριο και παρά τι τόσε μέρημνε που έχει, αφιέρωσε χρόνο για να μα δει και να μην μα λείψει τίποτα. Τον ευχαριστούμε ειλικρινά για την πατρική του αγάπη και το ευχόμαστε τα έτη να είναι πολλά. Ενώ όμω από τι ομορφιέ και τα προσκυνήματα του νησιού, που ήταν πολλά και συγκινητικά, αυτό που πραγματικά μα συγκίνησε περισσότερο ήταν οι καρδιά των ανθρώπων του, που μα έκαναν να νιώσουμε την αγάπη του και τη χαρά του που βρεθήκαμε στο όμορφο νησί του και στην κατασκήνωση. Δυστυχώ όμω, το υπέροχο αυτό νησί κατακάηκε λίγε μόλι μέρε μετά την αποχώρησή μα. Τα νέα για την ολοσχερή αυτή καταστροφή τα ακούσαμε συγκλονισμένοι και συνειδητοποίησαμε ότι τη μοναδική ομορφιά που χάθηκε θα αργήσουμε την ξαναδούμε. Όμω, εδώ είναι που ταιριάζει και το σύνθημα που μα δόθηκε στη φετινή μα κατασκήνωση. Η αγάπη πάντα ελπίζει. Έτσι λοιπόν, όπω ακούσαμε πριν, έκλεισε η περσινή χρονιά. Και φέτο έχουμε μια νέα χρονιά. Νέες ιδέε, νέοι στόχοι. Με την έναρξη των εργασιών τη ΧΦΕ, λαμβάνουμε το γενικό μα σύνθημα. Το λόγο για τον οποίο επιλέγουμε να έχουμε ένα σύνθημα στόχο κατά τη διάρκεια τη χρονιά, αλλά και το τι έχει να μα πει το φετινό σύνθημα, θα μα αναλύσει ο καλεσμένο μα, κύριο Ιωάννης Μαρκότσης, θεολόγος, διευθυντή ελίκιο, πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Καλησπέρα σας κύριε Μαρκότση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ε, και ε, ε, να σα ρωτήσουμε για ποιο λόγο κάθε χρόνο όλα τα σωματεία τη ζωής έχουν ένα σύνθημα. Ε, ναι, νομίζω ότι δεν είναι μόνο της ζωή, αλλά γενικώ να δώσω έτσι μια απάντηση. Κάθε άνθρωπος πρέπει να βάζει στόχους σε τακτά χρονικά διαστήματα, Εφικτούς μην ξεχνάτε, ότι ακόμα και οικονομικά μιλάμε για οικονομικό έτος. Και ο καθένας που είναι φοιτητής όπως εσείς, έχετε ένα εκπαιδευτικό έτος. Έτσι και οι χριστιανοί καλό είναι να βάζουν ένα στόχο και κάθε χρόνο να εστιάζουν την ευρύτερη ολοκλήρωσή του μέσα από μια συγκεκριμένη, ξεκάθαρη ενότητα πάνω στην οποία πρέπει να δουλέψουν και να καλυτερεύσουν αυτό το κομμάτι του εαυτού του. Ωραία, δηλαδή βάζουμε ένα συγκεκριμένο στόχο για φέτο. Βάζουμε και... ένα συγκεκριμένο στόχο, Πο ακριβώ. Πολύ ωραία. Και το σύνθημά μα φέτο είναι Μη φοβού το μικρό πύμνιο. Μάλιστα. ακριβώς έτσι. Ε, ε, τι πιστεύετε ότι έχει να μα πει αυτό το σύνθημα, Κοιτάξτε, το σύνθημα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον και. Καλή σε μια πνευματική εγρήγορση από μια άλλη πλευρά από μια αγωνιστική πλευρά που είχε μια μορφή δράσης σε μια ας το πω έτσι λίγο αξιολόγηση και του εαυτού μας πως δηλαδή ένας χριστιανός τοποθετείται στο σημερινό κόσμο πιστεύει ότι είναι μια πλειοψηφική θρησκεία που έχει έτσι μια φορά προς έναν τελικό σκοπό και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο Ήδη ότι χρειάζεται κάποια άλλη καλλιέργεια γιατί δεν είναι θέμα αριθμών ποσότητας δηλαδή αλλά ποιότητας και για να μην παρέξει το τελευταίο δεν εννοώ ότι η ποιότητα των χριστιανών ή ημών που κάπου εν πάση περιπτώσει ανήκουμε ή σε ένα σκεφτικό έργο συνεργαζόμαστε είναι καλύτερη αλλά σε έναν κόσμο που κλειδονίζεται όπω ο σημερινός ότι δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε την έννοια της ποιότητας και η ποιότητα αυτή δεν είναι η δική μα. Αλλά είναι η ποιότητα της σχέσης με το Χριστό και την Εκκλησία. Δηλαδή αυτή είναι η έννοια του μικρού πυμνίου. Της μικρής ομάδας η οποία απαρτίζει το σώμα αυτό. Οπότε αν και είμαστε λίγοι, το ζήτημα είναι ο στόχο μας για φέτος, mm -hmm. να έχουμε ποιότητα, να, να έχει ποιότητα, ποιότητα η σχέση μας με τον να μην Κύριο. να αν ενδεχομένως βλέπουμε ότι δεν είμαστε πολλοί που συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, τίθεται ένα θέμα, ακούγεται λίγο ε, αριθμητικό αυτό που είπα προηγουμένω ποσότητα, δηλαδή πολλοί και λίγοι. Αλλά μην ξεχνάτε και οι αριθμοί ενίοτε παίζουν ένα ρόλο. Και επειδή μα ακούνε και άνθρωποι που έχουν ευρύτερη θρησκευτική παιδεία, αλλά ενδεχομένω μα ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολύ μεγάλη γνώση τη γραφή και των κειμένων, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι εφεύρεση, η σημερινή εφεύρεση, οι πολλοί και οι λίγοι. Δηλαδή, ακόμα την Παλαία Διαθήκη γνωρίζουμε από την αγωνία του προφήτου του Ιλίου που έλεγε ότι έχω μείνει μόνο μονότατο και το λέει με πόνο στο Θεό. Και ο Θεό παρουσιάζει έναν άλλον αριθμό. Δεν του λέει εμεί στενοχωριέ, μείνει εκεί, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, αλλά του βάζει και έναν αριθμό. Χιλιάδων ανθρώπων που δεν έχουν γονατήσει στη Βάλ ή στον Βάλ ανάλογα, πούμε. έτσι μα αυτή την έννοια. Συνεπώ, η στον βαλ αναλογα ετσι με αυτη την εννοια συνεπω η εννοια του αριθμού δεν είναι κάτι που πρέπει να μας σκανδαλίζει, αλλά κάτι που πρέπει να το βλέπουμε μέσα στα πράγματα. Πράγματι, οι χριστιανοί αισθανόμαστε ότι είμαστε μια μειοψηφία ε, και οι χριστιανοί που αγωνιούμε και για την πνευματική μας πορεία και για την ολοκλήρωση των στόχων μας και για το αν η ζωή μας αρέσει το Θεό και αν ο αγώνας μας είναι αποτελεσματικός και όλα αυτά. Όμως, αν σκεφτούμε ότι ο κύριος μας ονομάζει μικρό πίμνιο δεν μας βαραίνει αυτή η υποννημία δηλαδή βεβαίως αυτό το βάρος που λέτε και είναι θα μπορούσε μια φοιτητική, φοιτητική ένωση να είναι μικρό πίμνιο είναι πολύ σωστό πως θα μπορούσαμε να το κάνουμε πράξη <laughs> το θα, μπορούσαμε. Ναι. θα μπορούσαμε με πολλούς τρόπους και οι φοιτητέ και εσείς θα μπορούσατε να το δείτε πολύ πιο ζωντανά στα αμφιθέατρα που σπουδάζετε στην καθημερινή αναστροφή σας με συνομιλικού σα. Και όσοι ενδεχομένω έχουν πάρει πτυχίο στι απόπειρε ή στου χώρου εργασία του, έτσι, θα μπορούσαν να το δουν ότι οι χριστιανοί, οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, πολλέ φορέ φαίνονται σαν μια μειοψηφία. Βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά και πολλέ φορέ προβληματίζονται και τα νέα παιδιά και λέει: Μήπω πήραμε τη ζωή μα λάθο, όπω λέει και ένα λαϊκό τραγούδι. Μήπω δηλαδή δεν είμαστε στη σωστή πλευρά του δρόμου. Όμω δεν είναι εκεί. Η ευθύνη, όπω είπατε προηγουμένω, είναι μεγάλη, διότι. Εκτός από την έννοια της ποσότητα και της ποιότητας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντοτε ότι οι άνθρωποι προβληματίζονταν για το σωστό και το λάθος. Και ε, γι' αυτό το λόγο και το σύνθημά μας είναι πολύ επίκαιρο φέτο. Δηλαδή προς τα πού πηγαίνουμε. Είμαστε λίγοι. Μήπως είμαστε εμεί λάθος και άλλοι είναι σωστοί. Και ξέρουμε από την ιστορία ότι πολλές φορές πλειοψηφίε είχαν κάνει λάθος. Είχαν ξεγελαστεί. Νομίζω ότι είναι και πολύ εντυπωσιακό ότι αυτό το πίμνιο έχει μείνει εδώ και 2012 χρόνια. Έτσι. Οπότε το ζήτημα είναι να συνεχιστεί είναι μικρό αλλά έχει μείνει. Έχει μείνει και παραμένει. Δεν θα εξαλειφθεί ποτέ γιατί έχει τη χάρη του Θεού, έχει τη χάρη της Εκκλησίας, τη χάρη των μυστηρίων αυτήν την φοβερή ανακαινιστική δύναμη που δεν μπορεί να τη βρει κανείς πουθενά αλλού. Αυτό είναι, αυτή μάλλον είναι η μεγάλη του δύναμη γιατί γιατί δεν είναι μόνο η πρώτη πρόταση που είναι το σύνθημα φέτος γιατί είναι και πιο λογικό να μην έχουμε πλατιασμούς αλλά και ο υπόλοιπος τύχος από το Ευαγγέλιο του Λουκά, τι λέει ότι σε αυτό το μικρό πίμνιο ο ουράνιος, πατήρ, ο ουράνιος πατέρας μας θα δώσει τη βασιλεία του δηλαδή δεν μπορεί η βασιλεία του Θεού να μείνει χωρίς ανταπόκριση εκ μέρους των ανθρώπων <ΣΣΣΣ> δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή αυτό το κοσμοσωτήριο μήνυμα να αφήνει του ανθρώπου αδιάφορου. Ευαυτή την έννοια. Ακριβώ. Οπότε το θέτουμε ως στόχο για φέτος. Βεβαίως. Και νομίζω Βεβαίως. έχει μεγάλη σημασία να είναι κενωμένο, Βεβαίως. να έχει ποιοτική σχέση με το κύριο Βεβαίως. και να έχουμε τη θεία χάρη του. Βεβαίω. Γιατί στη βάση αυτών που είπαμε, πρέπει να δούμε λίγο και την ιστορία. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα πισωγύρισμα που λέμε στην καθομιλουμένη, ναι. μια προ τα πίσω επιστροφή. Από τότε που ξέρουμε την ιστορία υπάρχει πάντοτε μια αντιπαράθεση ποσότητας και ποιότητας και θα βοηθήσω λίγο με δύο-τρία παραδείγματα, όχι μόνο από τον στενό εκκλησιαστικό μας χώρο αλλά και ευρύτερα να θυμίσω ότι εδώ στην Αθήνα ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή σήμερα έχουμε μια λαγνία των αριθμών, λέμε τι λέει πλειοψηφία mm -hmm. αυτό έχει προκύψει τη ζωή μας από την έννοια των δημοκρατικών προσεγγίσεων, γιατί πρέπει κάπως ο κόσμος να διοικηθεί και μια πρόταση πρέπει να έχει μια πλειοψηφία για να επικρατήσει. Αλλά στα πνευματικά θέματα και στα θέματα της αληθείας δεν έχει να κάνει κάτι η πλειοψηφία. Ο Σοκράτη λοιπόν καταδικάζεται. Μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να το δεχτούμε γιατί η πλειοψηφία έχει μια μεταφυσική αντίληψη του σωστού και του δικαίου και ορθώς τιμωρήθηκε και καταδικάστηκε. και θα το ισχυριζόταν κανεί σήμερα. Προφανώς. Πέρουμε και... ότι εδώ στην Αθήνα ο δίκαιος Αριστήδης εξωστρακίστηκε. Είχαν κουραστεί οι Αθηναίοι να ακούν ότι είναι δίκαιος. Μπορεί κανείς να πει σήμερα ότι η πλειοψηφία είχε δίκαιο που τον εξωστράκησε. Προφανώς και Έτσι δεν ναι. είναι. Να πάμε σε κάτι πιο κοντινό και θρησκευτικό. Όταν το πλήθος φώναζε Άρον Άρον Σταύρωσον Αυτόν είχε γνώση και είχε δίκαιο γιατί ήταν μια πλειοψηφία και έπρεπε να γίνει θα μπορούσαμε να απαριθμίσουμε mm -hmm. πολλά και να αναφερθούμε σε πολλά περιστατικά τέτοια αλλά το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτή η αντίληψη του πολιτικού πλειοψηφικού συστήματος δεν σχετίζεται με το πνευματικό που μας αφορά εμάς. Mm -hmm. Κύριε Μαρκότση, ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε πως έχει κάποιος που ανήκει στο μικρό αυτό πίμνιο. Α, πολύ επίση... <χε> ενδιαφέρον το ερώτημά σα. Τι χαρακτηριστικά. Καταρχήν τα χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν θα τα γνωρίζει αυτός ή αν θα τα, θα τα αναγνωρίζουν οι άλλοι που είναι κοντά του. Προφανώς πρέπει να διακρίνεται από την αιμονή του, την προσκόλλησή του, την αποδοχή της αληθείας που το πίμνιο αυτό υπεσχέθη ότι θα ακολουθήσει. <χι> αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή για έναν χριστιανό η αποδοχή της σημασίας του βαπτίσματός του είναι αυτή η οποία του δίνει άστο το πούμε έτσι, την ένταξη σε αυτό το μικρό πίμνιο. Η προσδοκία της Βασιλείας του Θεού. Η ελπίδα δηλαδή. Η ελπίδα αυτή βεβαίω. Ότι ο Θεός δεν μας αφήνει, όχι δεν θα μας αφήσει, το λέμε θα με έννοια μελλοντική, αλλά στην ουσία είναι αισθωτική. Ότι ο Θεός δεν πρόκειται να μας αφήσει. Και όταν λέμε ότι δεν θα μας αφήσει, δεν το λέμε με την έννοια ότι τώρα δεν είναι, αλλά τώρα το θεωρούμε ότι είναι, αλλά δεν θα πάψει και να μας έχει κοντά του. Δηλαδή αυτός δεν είναι ένας μελωδικός μέλοντας, mm -hmm. αλλά είναι σε σχέση με το παρόν που είναι παρόν και συνεχίζει να είναι παρόν, για να μην πω και εγώ πάλι θα συνεχίσει και μπερδευόμαστε με την έννοια αυτή. Του χρόνου, τσοφώς. Αλλά αυτό είναι το βασικό. Χωρίς την αποδοχή αυτής της αληθείας δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Με αυτήν την έννοια. Πολύ ωραία κύριε Μαρκότση. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο καλά. για όλα αυτά που μας είπατε και μοιραστήκατε μαζί σα αλλά και με τους ακροατές μας εύχομαι να ήταν χρήσιμα για όλους Σαφώς είναι. και για μας που τα συζητάμε τώρα και για όσους ακούνε γιατί είμαστε σε μια δύσκολη εποχή και πολλές φορές είναι, προσδοκ... είναι φυσικό να το πω έτσι σε μερικές ψυχές μια μορφή ολιγοπιστίας δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί μην ξεχνάτε ότι και ο Πέτρος, ο Μέγας αυτός Απόστολος, έδειξε ολιγοπιστία και άρχισε να βουλιάζει μέσα στα νερά. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν πάμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε και να γυρίσουμε πίσω, να αρχίσουμε να περπατάμε πάνω στα νερά. Αυτή είναι η μεγάλη δωρεά που μας κάνει ο Χριστός για όλους όσους αισθάνονται ότι είναι ενταγμένοι σε αυτή τη μικρή πίμνη. Ακριβώ, Σας μην φοβόμαστε αν είμαστε λίγοι. Και ας προσπαθούμε ποιοτικά να είμαστε κοντά στον κύριο. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, νέοι άνθρωποι στο ξεκίνημα της ζωής σας και στη διάρκεια των σπουδών σας. Αυτό το πράγμα πρέπει να το έχετε ως ναι. βασική αρχή σε κάθε βήμα της ζωής σας. Όντως. Ευχαριστούμε πολύ είστε κύριε Μερκότς. Να καλά. Καλη δύναμη και καλή χρονιά. Να καλά. Να καλά. Στο σημείο αυτό, να πούμε και τι ευκαιρίε τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση για τη Νέα Χρονιά. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχουν κύκλα Αγία Γραφή για τι Φοιτήτριε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στι 7.30 μέχρι τι 9 και κάθε Κυριακή 11 με 12.30 και για του φοιτητέ κάθε Πέμπτη 8 με 9.30. Επίση, για τι Φοιτήτριε θα ξεκινήσουν και μαθήματα Βυζαντινή Αγιογραφία και πρώτη χρονιά φέτος μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Να σα ενημερώσουμε ακόμη και κάτι καινούριο που τρέχει στις ραδιοκαταγραφές. Βασιλική, θα μας πεις περισσότερα? Βέβαια. Φέτος οι ραδιοκαταγραφές ανανεώνονται. Ζητούμε λοιπόν από εσάς, τους ακροατές μας, να μας στείλετε το μουσικό κομμάτι που θα θέλετε να ακούγεται πριν από την έναρξη της εκπομπής. Επίσης, αλλάζουμε και σλόγγαν. Το «εδώ η φωνή μας ακούγεται δυνατά» αλλάζει. Και περιμένουμε λοιπόν από εσά να μας στείλετε μια νέα φράση που θα γίνει το καινούριο μας μότο. Το κομμάτι και το σλόγγαν που θα επιλεγούν θα κερδίσουν ένα βιβλίο από τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ. Συμμετοχές διαγωνισμού έως τις 7 Νοεμβρίου. Στο mail των ραδιοκαταγραφών. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή των ραδιοκαταγραφών, η πρώτη για τη φετινή χρονιά, έφτασε στο τέλο τη. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας καληνυχτίζουμε λοιπόν από την Ιωάννα. Καληνύχτα σα. Από τη Βασιλική. Καλό βράδυ. Από την Αγγελική. Καλό ξημέρωμα. Την Μόνικα. Καλό βράδυ. Το Γιώργο. Καλή Αυριαννία. Τον Βασίλη. Καλή σας νύχτα. Και τη Μαρία. Να έχετε ένα καλό βράδυ.